giota e 101,5 fm stereo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 Με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπωτώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις Γέλαπα Γέλα σου λέω Είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανή Οχώ ακόμη μέχρι σήμερα Τα νομικά τμήματα των κομμάτων Ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει Ρε Αλέξη θα με τρελάνεις εγώ Δεν δηλαδή, λέω με τρελαθώ Είσαι δεν μας είπες ότι ήσουνα... είσαι δευμαστής του σχεδίου Μάρσα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 Καλή σας ημέρα, κυρίες μου και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο ράδιο Άρτα. Ατμόσφαιρα μου και κύριοι, είναι η εκπομπή στον τοίχο Ατμόσφαιρα λούτα Είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. Καμιά ωρίτσα θα είμαστε παρέα 2 6 81 Για να κάνετε Τις δικές σας πραγματικά Πολύ ωραίες και εύστοχες παρατηρήσεις hey. Hey. Κυρίες μου και κύριοι, Σουπερμανιάδα στο ανάγνωσμα συνέχεια yeah. Διότι δεν μπορείς να παρακολουθήσεις την ταχύτητα ενός Ζούπερμαν hey. Την ταχύτητα με την οποία λέει, κάνει, πετάει, πόσχεται, κάνει διάφορα τέλος πάντων ε, Περί Αντονίου Σαμαρέως το ανάγνωσμα, Σουπερμανιάδα. Yeah. Κυρία μου και κυριέ μου δεν κοιμήθηκαν χθε οι Έλληνες, ειδικά οι νεολαίοι Στους δρόμους ξεχύθηκαν και άνοιγαν σαμπάνιες Σαμπάνιες, ναι 440.000 θέσεις εργασίας νεκατα... Αφού πήγε, μίλησε στο Ολοκαύτωμα, μας έφτησε ε, Εμείς τι λέμε τώρα Μίλησε με το με τα οικονομικά εκεί πέρα πέταξε στη τα τακτοποίησε τους υπέργυρου στο μοναστήρι ε, τους είπε μην ανησυχείτε κεφαλονίτες μου για δύο μήνες θα δίνουμε παράταση για να... να πληρώσετε τα χαράτσια έφερε στις αποσκευές κυρία μου και κυρία μου 440.000 θέσεις εργασίας Μουσική γι' αυτό ακούγονταν χθε βράδυ οι καμπάνες Βγήκαν οι παπάδες να πούμε οι ηλεκτροφόροι, η τριφασική, <συσκομάνω> Έλαμπαν μέσα στη νύχτα απ' τη χαρά τους <συσκομάνω> Βγήκαν όλοι μαζί να πανηγυρίσουν κυρία μου και κυριέ μου Αυτές οι θέσεις εργασίας βέβαια Είναι ένα νέο τύπου σκλαβοπάζαρο <κκομάνω> Το οποίο σκλαβοπάζαρο είναι όλο όλο δουγκα της, δουγκα της, με λεφτά ε, της ε, Ευρώπης της Συμμάχου <Το> τρία προγράμματα τεράστια προγράμματα επιδοτούμενα από την Σύμμαχων <Το> <Ενωμένη> Ευρώπη <Το> με συνολικό κόστος 1,5 δις ευρώ <Το> πολύ χρήμα <Το> βέβαια το 80% από αυτά τα λεφτά θα απορροφηθεί από εταιρίες που θα παίρνουν επιδότηση Και το 20% θα προφηθεί από την τοπική Την σωτήρια αυτοδιοίκηση Με συγχωρείτε Με το αζημίο το φυσικά έτσι όπως καταλαβαίνει, Δεν γίνεται τίποτα Κυρία μου και κυριέ μου αυτά είναι τα καινούργια μέτρα Για την καταπολέμηση της ανεργίας Τα οποία κυρία μου και κυριέ μου Έφερε στις βαλίτζε του ο Ζούπερμαν, και δεν ξέρουμε τι άλλο έχει Γιατί πως να τον παρακολουθήσουμε τον άνθρωπο Μέχρι και στους αναξιοπαθούντες ε, Έταξε ε, Καταλαβαίνεις τώρα ε, είναι πολύ Στην να μας πάρει ο διάολος ο καιρό Μέχρι τις εκλογές Και θα τάζουν και θα λένε διάφορα Όμως κυρία μου και κυρία μου Ας μείνουμε λίγο σε αυτές τις 440.000 θέσεις εργασίας, Όπου θα είναι η εργασία κοινοφελή Και θα σου δόκουν 450 ευρώ Δε, όχι 440 χιλιάδες που, που είναι θες 450 ευρώ μισθάρα Για ένα, δύο, 3 4 μήνες Πέντε δεν έχει σημασία πόσο Σημασία έχει κυρία μου και κυρία μου Ότι πανηγυρίζουν οι υποστηριχτέ Του Ζούπερμαν και οι νοικοκυρέοι Ουρλιάζουν τα παπαγαλάκια Από χθε. Γιατί λέει αυτό είναι ο πρώτος πυλώνας Πρώτος πυλώνας που έρχεται για να ανακάμψει η οικονομία βέβαια... Όπως καταλαβαίνεις Καλύτερα από μας, Η οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει Ούτε με σκλάβους ούτε με δανεικά Ο... Αλλά Φωνήβω όντω την Από όλες τις πλευρές Οι οποίες Προσπαθούν να εξηγήσουν Στους καλοβολεμένους Ότι έρχεται η σειρά τους Λοιπόν Αυτά δεν είναι ότι καν Ασπυρίνες που θέλαν ε, Θέλησαν κάποιοι να τα... να τα ονομάσουν. Πάρα πολύ απλά το ψιλικατζίδικο σηκώνει τον ιδιοκτήτη και δυο υπαλλήλου. Φαντάζεσαι τώρα ο ψιλικαντζής να πάνε να πάρει, να τον δανείσει η ευρώπη ΕΕ για να προσλάβει άλλος 100. Θα τον φάν και το ψιλικαντζί στο τέλος. Μας έφαγε βαλκανοβλαχιά σήμερα Βαλκάνια σήμερα κυρία μου και κυρία μου a... Όπως μας είχε πει ο Αλαβάνος you... Βαλκανόβλαχι λέει είμαστε mm -hmm. Ναι Γι' αυτό είπαμε να τον τιμήσουμε δεόντος. Πολύ βαλκάνιο σήμερα Κυρία μου και κυρία I'm... μου και φουμά... Μήπως σωθεί και κανένας Εδώ γύρω στα Βαλκάνια Από την ε, ε, Αυτή την επίθεση Που κάνει στην ανεργία Ο Ζούπερμαν ζαμαρά διότι α ναι με τον πρώτο πυλώνα θα σας, θα βολέψει θα σας βολέψει γύρω στους 114.000 όλων των κατηγοριών όλων των κατηγοριών With λοιπόν the... ε, επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, ποιες έμειναν τέλος πάντων και τα λιμπάν και τα λιμπάν δεύτερος πυλώνας είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εγγύηση για την νεολαία Εδώ λοιπόν Θα χορηγηθεί εργασιακή εμπειρία Μαζί με την κατάρτιση Και μαθητεία Όπου χρειάζεται σε όλους τους νέους μέχρι 24 ετών. Τώρα με λίγα λόγια καταλαβαίνεις Ότι αυτά είναι ε, Τύπου κέπε Πως τα λένε αυτά τα Τα κόλπα Τα οποία Τα οποία το χρήμα το χοντρό θα το μαζέψουν οι εταιρείες και οι σύμβουλοι οι οποίοι θα το υλοποιήσουν Και φυσικά εσύ με την κοινοφελή εργασία θα πάρεις όπως πάντα το τρίτο το κοντιτέρο Ορίστε Κοίταξε θα σου, θα σου εξηγήσω Ρωτάει ένας φίλος τηλεακροατής Τι σημαίνει κοινοφελής εργασία ε, Η εργασία είναι μία Εργάζεσαι και πληρώνεσαι Ναι ρε παιδί μου ε, Και με ρώτησε λέει αν είναι φυλακισμένη Λέει και κάνει όχι δεν, φυλακ, δεν είναι φυλακισμένη Είναι όμως χρεωμένη Μπορείστε παρακαλώ I up, I can't cool down. Πες το you παλικάρι round and round and round Ναι ναι, σωστό Σωστό, σωστό Ένας φίλος εδώ σημειώνει Πρόσεξε μου λέει Δουλειάζεταν οι άνθρωποι, δεν είπαν ότι θέλουμε και χρήματα Ναι, καλή η Όσο και το προηγούμενο τηλεαγουραντή Δεν είναι φυλακισμένοι, αλλά είναι χρειωμένοι 450 ευρώ το μήνα Όλο και κάπου θα χρωστάνε Δεν θα προλαβαίνουν γιατί θα τους πληρώνουν μάλλον μέσω τραπεζών Κουλντούπ Πάνε και τα 450, ευχαριστώ. Ορίστε παρακαλώ. Κοτσόκ. Α! είναι Α! Κοινοφίλη. Α! Σε τσίπησα. Σε πιασα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο φίλος τηλεακροατής έδωσε την απάντηση στον πρώτο τηλεακροατή για το τι σημαίνει κοινοφελή εργασία Είναι εργασία για τους σκύλους Εντάξει, στο, στο απάντησε ο άνθρωπος και νομίζω ότι είναι ευστοχότατο Όμως, προσεξέ με σε παρακαλώ πάρα πολύ Να με προσέξεις Λοιπόν, έχουμε και τα κουνούπια Πώς τα λένε τα κουνούπια Κάπω τα λένε, πώς τα λένε τα κουνούπια ρε. Όχι κοινοφελή ανωφελή. Πώς τα λένε, έλα παρακαλώ Ashley Economelia Garcia que sé. He wanna be Ναι Americano, Americano, Americano. He wanna so hard like. Ooh, we're smoking camels, whiskey and soda. Now he's never ne. going back. He's cruising gold. Dressed in the sign yeah, of εδώ μου είπε ένας ε, ομιλόν την ελληνική ε, τηλεακροατής Because... Όσο ελληνικός λαός παίνεται okay, right, yeah, Ο ελληνικός λαός φίλε μου δεν μπαίνεται αυτή τη στιγμή περδέτε. <Τι> Αν δεν το έχει πάρει χαμπάρι Μας πήρε μπόχα από παντού Αν αυτό νοείται ελληνικός λαός Αυτό που συμβαίνει γύρω μας Νοείται ελληνικός λαός Πέρδεται κα κανονικά τώρα Δεν παίνεται παίρνετε. Λοιπόν άσε με τώρα να σου πω Έχω και τρίτο πυλώνα 90.000 δικαιούχοι Χωρίστε παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι well, Κάτσε well, να πω και hell. τον τρίτο πυλώνα Παιδάκι μου περίμενε εκ τηλεακροατή μου Βιαστικέ ο τρίτος πυλώνας, ανανύντα δικαιούχοι Α, πα, πα, πα, πα, πα, πα, <Στυπλίδι> Φέρτες σόδες <Στυπλίδι> Λοιπόν Που δεν έχουν κανένα μέλος εργαζόμενος Στην οικογένειά τους <Στυπλίδι> Πρόσεξε, αυτούς αφορά Ο Έρμας Σαμαρά, βέβαια Βέβαια Πέρασε ένας μήνας, δεν πέρασε ένας μήνας Που είχαν βγάλει νόμο Για τον ΟΑΕΔ που έλεγε ο ΑΕΔ ή θα δουλεύει εκεί ή σε διαγράφω από τα Μητρώα μου. Τα ξεχάσατε αυτά. Πώς για άλλο τα ξεχνάνε ρε, τάκατες, τάκατες, να πούμε. Και φτιάχνουν πυλώνες και φτιάχνουν κολόνες και φτιάχνουν διάφορα τέτοια. Πόσο δηλαδή ακόμη τσιμπάνε τούτο το, το, το, το, το εδώ το πράμα να πούμε. Πόσο τσιμπάει. Πόσο θα τσιμπάει ακόμα με τους πυλώνες. Με τους 440.000 άνεργους κοινοφελούς εργασίας Πως τα λένε τα κουνούπια Ανοφελή πως τα λένε τα κουνούπια Κόλλησα πες μου Πως τα λένε τα κουνούπια Έλα ένας Ο κόνοψο <Κι> Όχι ο κοινοφελούς Πως τον λένε τον κόνοπα <Κι> Κόλλησα δεν έχει σημασία θα, το... θα μου έρθει Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Εδώ μιλάμε Έλα πες μου Ορίστε, παρακαλώ. Ανοφελές 18 μέρες ζει το κουνούπι αυτό Πώς το λένε Ανοφελές το λένε Ανοφελεί σκόνοψ Ανοφελής Μάλιστα Και φίνουν το αίμα Δεν μου λες και αυτά τα κονούπια. ζουν πόσο μου πες τέσσερις δομάδες <Τιου τρέιε> Μάλιστα, ευχαριστώ Εδώ με ενημερώνει φίλος <στονίτρια> τηλεκρότης Λέγονται Ανοφελή Αυτά τα κονούπια ε, Τα κονούπια τα οποία λέει ζουν από τέσσερις βδομάδες Καλά αυτή εδώ ο Σαμαράς είναι 60 χρονών <στονίτρια> Πώς ζει τόσα χρόνια Το στικόνοψι δεν μας πίνει το αίμα Ορίστε παρακαλώ Πώς το κνούπ Έλα, έλα, έλα. Έγινε, έγινε έγινε δεν το αποκλάω καθόλου Έλα για Τα κνούπια λοιπόν αυτά όπως είναι εδώ με διορθώνει Ο φίλος <Κι> τηλεακρότης Αυτά τα κανονικά τα κνούπια Ζουν τέσσερι εβδομάδες, Λοιπόν Ο 5 65 χρόνια Ορίστε παρακαλώ Τι <Κι> κάνουν Ωχαχα, όχι, μάλιστα. Μάλιστα. μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα Άρα λοιπόν, αν πάρουμε, είναι φορείς μου λέει εδώ της ελονοσίας της... της μαλάριας, της μαλάκιας, ναι Λοιπόν, αν πάρουμε λοιπόν κάνουμε ένα παραλληλισμό Ότι εσύ θα κάνεις κοινοφελή εργασία ως κόνοπ Των οποίων λιώνουνε με ένα πάτημα, με ένα... με ένα τίναγμα της μηγοσκοτόστρας Αυτοί είναι τα άλλα, τα μεγάλα τα κουνούπια, τα ανοφελή Όπως μου είπε εδώ ο τηλεκρατής. Οι οποίοι τα οποία ζουν, λέει, τέσσερι εβδομάδες Αλλά η Σαμαρέη σαμα... καλά, ο Κουβέλι ζει. πόσα χρόνια ζει. ο Σκόνοψ Λοιπόν και ρουφάνε, μα ρουφάνε το αίμα και είναι φορείς και τη μαλάρια. τη μαλάκια και άλλων ασθενειών. Ορίστε παρακαλώ. Κοινό, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είδε λοιπόν, υπάρχει το κοινό κουνούπι, το κοινό κουνούπι λοιπόν από το Κοινοφελής εργασία που είσαι εσύ μεγάλε, που σε πατάνε κάτω, σε πατάνε κάτω λέμε, ορίστε παρακαλώ. Τι είναι. Αυτά, αυτά, αυτά τα. Μου πες αυτά, ναι, αλλά αυτά δεν πετάνε. Αυτά πέφτουν στο νερό. Σαν, σαν πυράγια, δηλαδή. Σαν πυράγια. Ποπα, πά, πά, πά, πά, πά. <laughs> Ωραία, σέλα. Καλή σου μέρα, ημέρα. Είναι, μου λέει εδώ ένα φίλο, αυτή μου λέει. Είναι και λάμπρενες πως μου το είπε Είναι ένα είδος σαν χέλι λέει Που έχουνε λέει κάτι σιαγώνες, που είναι φοβερότερα από τα, χειρα... τα πυράγχας Και χράπα χρούπα χράπα χρούπα τρώνε τα πάντα Αλλά εγώ θα επιμείνω Έχουμε δύο ειδών κόνοπες Ορίστε παρακαλώ Λοιπόν Απαντάει ένας άλλος φίλος τηλεακροατής στο φίλο που είπε για το είδος αυτό του χελιού μην μπερδεύεις τα σερσένγια με τα σέρπετα! Καλό! <laughs> Μ' άρεσε! Κυρία μου, κυριέ μου! Καταλαβαίνεις τώρα, ο Ζούπερμαν σου φέρε 440.000 απασχόλησης! Ευκαιρίες απασχόλησης! Είσαι τελειωμένος! Είσαι ευτυχεσμένος! Είσαι μέσα στη, στη, στη σωτηρία! Κολυμπάς τώρα μέσα στη σωτηρία! Όχι, δεν βρίσκεις ανίδα σωτηρίας! Δεν πα στον πάτο, μέσα σε λίρε κολυμπάσα. Όπω ο Σκρούτσμανκ Ντακ. Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, αυτά είναι μόνο η αρχή. Αυτά εξα, εξα, έκανα εξαγγελία ο Ζούπερμαν, ότι είναι μόνο η αρχή. Η κοινωνία έχει πολλέ πληγέ, μα είπε. Και οπαιτούνται. Πληγέ? Παρακαλώ, τι είναι αυτά που λε. Λοιπόν, άσχετα δεν έχει ούτε χαζαπλά στην κοινωνία. Και απαιτούνται πολλέ παρεμβάσει που θα τι κάνει ο Ζούπερμαν. Ο Ζούπερμαν είναι οικοκυρέοι Όλοι μαζί Όλοι μαζί για τις πληγές της κοινωνίας Και μα επανέλαβε Αφού μας πέταξε τις 440.000 ευκαιρίες Αρπάξουμε κι εμείς μια ευκαιρία μπάση Αλλά είναι όλες καραφλές Δεν έχουν μαλλί Προτεραιότητα είναι να διορθωθούν οι αδικίες Ο Τσαμπαράς θα διορθώσει τις αδικίες Μεγάλες Σε παρακαλώ πάρα πολύ θα τα χάσουμε όλα! Είμαστε σασμένοι! Τέλο! Τέλο! Ρίχνω και κάτι εκτό μικροφώνου, με συγχωρείτε. Ρίχνω και τα δικά μου εκτό μικροφώνου γιατί αν τα ακούσετε θα με συλλάβουν αυτορή και παραχρήμα. Παρακαλώ! Σχόλα σιδιά! Έκλαση ε, νύφ! Σχόλα σου Έγινε ρε φίλε όπως το λέει στη σχόλας ιδέα Κι όμως Η λύσα Των πληρωμένων Αθυρμάτων Το έκανα ρε παιδί μου Σου λέω εγώ να πούμε α, α αυτοί είναι πληρωμένη Και στα λένε αυτά και ουρλιάζουν από τη τηλεοράσιο Τόση ένεση πια με, αυτού, με αυτή την ενημέρωση Τόση εξάρτηση Με αυτό το πράγμα Τόσο που δηλαδή τι, τι δεν καταλαβαίνεις Πιένα Τι δεν καταλαβαίνει! Το ξεβράκοτο που, που, το ξεβράκωτο Μιλάμε τον κυριολεκτικά ξεβράκοτο. Που κολυμπάει στο χρήμα Για να σου λέει αυτά που σου λέει Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις Και βρήκε και του κοινούργιου Του σουτήρα Να συζότσι Και τον τοπικό και τον κεντρικό Στην κεντρική πολιτική σκηνή Πόση πλάκα θα μας κάνετε ακόμα Αντέχει το πετσι Μας κάντε μας κι άλλοι διότι Διότι εδώ επέρχεται η αλλαγή Αντε πιαντε πόρτας μπουκαραν μέσα Έχουμε λοιπόν το φίλο μας τον Αλέξη ο Αλέξης, ο αυριανός, αυριανός ε, κυβερνήτης πρωθυπουργό πρωθυπουργός κτλ Μας είπε λοιπόν ο Αλέξης Να φύγουμε από το Ζούπερμαν Και να πάμε στο... Πώς τον λένε εκείνο τον... Τέλο πάντων στο Ζουπερμανάκι Θα κάνει λέει εξεταστική για το μνημόνιο Τι ακριβώς να εξετα... Ρε Αλέξη Συγνώμη. Είσαι να πούμε εγώ Λάξη είσαι αρχιγάρα Είσαι να πούμε πολιτικά μεγάλη <coughs> Είμαι με συγχωρείτε Έχεις ρεύμα Πρόσεξε μην πουντιάσεις ναι. Εφόσον υποστηρίζεις ότι το μνημόνιο είναι παράνομο Τι εξεταστική να κάνεις Η λογική τι λέει Εάν θεωρείς κάποιο, κάτι παράνομο Και αυτοί που το Με συγχωρείτε το ψήφισαν ή το επέβαλαν Είναι όλοι παράνομοι Είναι για φυλακή Έκαναν κάτι κακό Ακτισυνταγματικό Ξέρω εγώ βρες εσύ κάτι Αλλά εγώ τώρα είμαι μες στο μυαλό σου Δεν θες να τους δικάσεις Χωρίς να γίνουν τα απαιτούμενα Να μιλάτε ώρες Εξάλλου ποιο, ποιο είναι το σπόρ σα. Να μιλάτε ώρες Ατελείωτες Μόνο που όλα αυτά τα χρόνια που μιλάγατε, Μόνο δεν υπήρχε αυτή η δυστυχία γύρω. Και υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σα γράφαν κυριολεκτικά και λέγανε εντάξει ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, εμεί θα κάνουμε σλάλο να επιβιώσουμε. Κατάλαβε σε λέξη μου, τι ακριβώ λοιπόν να εξετάσει με την εξεταστική όταν θα, θα έρθει στην τη βασιλεία σου. Τι ακριβώ, αφού ο ίδιο μα λε ότι τα μνημόνια είναι παράνομα, και θα επιδιώξει ο ΣΥΡΙΖΑ να χυθεί το φω στον τροπιαστικό παρασκήνιο των μνημονίων και όλα αυτά τα πράγματα. Να χυθεί το φως Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο Για μία ακόμη φορά κυρία μου και κυριέ μου Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο Αλλά αυτό το έρμο ή κοντό είναι το μαχαίρι Ή δεν υπάρχει κόκαλο τελικά Γιατί ποτέ δεν έφτασε στο κόκαλο Όλοι, όλοι, μα όλοι Ορίστε περίκαλο. Ναι Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ Έρχεται λοιπόν ο φίλος μας ο Αλέξης ε, Λέει εδώ ένας τηλεακροατής Και μας λέει με 5.000 νεκρούς 400.000 περίπου διαγραμμένους από τα Μητρώα ε, Του Ίκα Και όλη αυτή, τη, τη, τη, τη, όλο αυτό που συμβαίνει γύρω Τι ακριβώς να εξετάσεις Τι ακριβώς αποδείξεις θέλεις άλλε. Τι ακριβώς αποδείξεις θέλεις άλλε. Αλλά είπαμε η μεγαλύτερη μπίζνα στην ιστορία Είναι η δημοκρατία τελικά Δεν είναι η εκκλησία Μιλάμε για μεγάλη μπίζνα αδερφέ μου Διότι αντι σε ρωτάω εγώ εσένα τώρα Άντε να σου κάνω την ερώτηση Να στην κάμνο μου Αι πες ότι τον Αλεξάκο Εκεί δεν τον βάζαν στην ιστορία Τι θα έκανε στη ζωή του αλεξάκο. Αλεξάκος Μήπως μπορείς να μας πεις Πες μας Τι ακριβώς θα έκανε στη ζωή του Και τώρα δεν μιλάμε Μην το προσωποποιήσουμε στον αλεξάκο. Ας μιλήσουμε για τις ορδές των Αλεξάκων τις μεταπολίτευσης Άιντε! Εν του μεταξύ ήρθαν ε, οι ευρωβουλευτές ε, ελεγκτέ, να τσεκάρουν τα έργα της Τρόικας πα, πα έχουμε και επιθεωρητές δεν γίνεται, ευρωβουλευτές και τον έκαναν ρεντίκολο τον κακομέρι τον Αλέξη Σκουπίδι εντελώς ο Αυστριακό Ευρωβουλευτή του Συντηρητικού Κόμματο είπε ότι όταν συναντήθηκε με τον Τζίπρα στο Στρασβούργο και τον ρώτησε να του πει μια λύση για την ελληνική κρίση, ο Τζίπρα επί μια ώρα του έλεγε πόσο ωραίο και σημαντικό είναι το Ευρωκοινοβούλιο και ότι θα στηρίξει την έκθεσή μα για την Τρόικα. Αυτά είπε ο Αυστριακό. Θα μου πει εσύ τώρα ποιο να πιστέψω, τον Τζίπρα ή τον Αυστριακό. Εγώ θα πίστευα τον Τζίπρα αν μου έλεγεστο μια αλήθεια. Αυτά λοιπόν είπε ο αυστριακό. Οι, οι άλλοι λοιπόν Και ήρθαν να μας πούν τι τώρα Πρόσεξε γιατί σου λέω είναι μπίζνα μεγάλη ρε, παιδί. Είναι μεγάλη μπίζνα Ήρθαν να τσεκάνουν λίτο έργο της Τροϊκας Και μας είπαν ότι αυτό που ζούμε εδώ Και τρία χρόνια Δηλαδή οι προτάσεις της Τροϊκα, δεν οδήγησαν πουθενά Έλα Έλα ρε περιμέναμε τους ευρωβουλευτές ρε, να, να τσεκάρουν Να τσεκάρουν τα έργα και τις ημέρες της ε, Τρόικας και πως πάει η κατάσταση για να μας πούνε ότι δεν οδηγούν πουθενά. Πανακάλυψη! Πα -πα Ξαναβγείτε το βράδυ στους δρόμους! Ξανανέξτε σαμάνιας! Αυτά ζούμε. <συσίλια> Αυτά ζούμε! Συνεχίζουν να πεθαίνουν άνθρωποι στα νοσοκομεία! Συνεχίζουν τα παιδιά να, να, να πηγαίνουν να μην πηγαίνουν σχολείο από το τουρτούρισμα! Συνεχίζει το σφάξιμο... Μερίδα ανεργών που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Κατάλαβε, ε, βγείτε το βράδυ και πανηγυρίστε. Ήρθαν οι ελεγκτές οι ευρωβουλευτέ και μα είπαν αυτά που μα είπαν. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Θέλω μετά το τραγουδάκι να ακούσετε μια φωνή. Ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνάκια σα. Να ακούσετε μια φωνή, να την ακούσουμε ομού και όλοι μαζί παρέα. Να δούμε τι μας λέει αυτή η φωνή. Είναι μια φωνή. Να την ακούσουμε μετά το τραγούδι και να δούμε τι ακριβώς λέει. Ότι τα τελευταία τρία χρόνια Έχουμε μία παρατεταμένη και διαρκή παραβίαση του Συντάγματος και των διαδικασιών που ορίζονται από το Σύνταγμα σε σχέση με τη διαδικασία λήψης απόφασης. Αυτό δικαιολογείται εν μέρη από τις έκτακτες περιστάσεις αυτό δικαιολογείται εν μέρη Αυτό δικαιολογείται εν μέρη από την τις έκτακτες περιστάσεις. Τι ακριβώς είπες; Σώπασες; Άκρα του τάφου σιωπή Τι μου λες τώρα; Μίλησε αυτή η φωνή είναι ο αυριανό προθυμούργος. Και διολογεί, δικαιολογεί εν μέρη πρόσεξε την παραβίαση του συντάγματος στο οποίο θα ορκιστεί αύριο να το τηρεί ως Πρωθυπουργός από τις έκτακτες πως συνθήκες δηλαδή όταν θα έρθει η βασιλεία του δεν θα υπάρχουν έκτακτες συνθήκες και δεν θα παραβιάσει το σύνταγμα αυτός που δέχεται ότι παραβιάστηκε εν μέρη μάλλον έδωσε δικαιολογία για την παραβίαση του, συντα... του συντάγματος εν μέρη από τις συνθήκες Τι ακριβώς ζητάς ρε μεγάλη. Τι ακριβώς ζητάς Θες μήπω να το ξανακούσεις Ναι η φωνή του σωτήρα σου ήταν Ακριβώς Ήταν η φωνή του σωτήρα σου Ο οποίος δικαιολογεί Την παραβίαση Του συντάγματος Λόγω συνθήκων Καταλαβαίνεις λοιπόν Τι θα κάνει αφού στο λέει από τώρα, αφού δικαιολογεί από τώρα την παραβίαση του συντάγματος. Παραγκαλώ δεν σας άκουσα, θέλετε να το σχολιάσετε, να πείτε καμιά κουβέντα, τίποτα. Και τη δήλωσή του, μου λέει ένας τηλεακροατής δήλωση εδώ, είναι συνένοχος σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο ίδιος τα δήλωσε. Παρακαλώ. Ναι. Έγινε. Ένας άλλος φίλος τηλεακροατής μου, μου κάνει μια αναδρομή για τον Τζίπρα εδώ, όταν ξεκίνησε με την Και τα κτλ. Ναι. Εντάξει παιδιά, αυτά είναι γνωστά. Εδώ τώρα έχετε να μας πείτε τίποτα Αν με πάρει ρε παιδί μου ένας φίλος Από το ΣΥΡΙΖΑ τηλέφωνο Και να μου πει πάστα μεγάλε Εδώ πέρα είναι λάθος Ποιο είναι το λάθος Δηλαδή τι, ακρι... τι, τι είναι λάθος ακριβώς Όταν δέχεσαι Την καταστρατήγηση Του συντάγματος Χωρίστε παρακαλώ Ένας φίλος εδώ μου λέει την ώρα που τα έλεγε Τα στην τηλεόραση Αλλά δεν έδινε, σημασία, δεν έδινε σημασία Διότι έκανε μια άλλη δουλειά Έξινε κάτι στο σώμα του Διάβασε παρεπιπτόντως αν θέλεις Και χτες το γράψα Θα πάρετε τα αυτά που έξινες Διάβασε το αρθράκι Ορίστε παρακαλώ Έλα Εδώ, εδώ σου λέει δικαιολογεί την καταστρατήγηση του συντάγματο. Το ερώτημα είναι αν έβγαινε να και τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος αυτά. Έλεγε ο Μιχαλολιάκος, εντάξει καλά κάνουν και το καταστρατηγούν το σύνταγμα, λοιπόν και εμεί δεν θα το καταστρατηγήσουμε. Είναι. Να σας καλά <κυκλίδε> να, να. να. να. <συμίδε> σε μαζί σου Να είσαι καλά καλή σου μέρα ναι. Ψιφωνώ μαζί σου απόλυτα. Λοιπόν, ε, Τι ακριβώς ναι. Τι ακριβώς μπορεί να μας απαντήσει Το ρεύμα, το ρεύμα Ο χήμαρος για, όλια, για, για, αυτή, για αυτή τη δήλωση. Δεν μιλάμε για τη δήλωση που σα έχω παίξει εδώ, που μα, πριν τι εκλογέ μα είπε ότι ήταν ανάχωμα και ότι αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο λαό θα έκανε χειρότερα. Ο λαός θα έκανε χειρότερα. Πρόσεξε. Εδώ τώρα έρχεται μετά από ένα-δύο χρόνια, πόσα είναι, και σου λέει ότι η καταστρατήγηση του συντάγματο δικαιολογείται λόγω συνθήκων. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ή δεν πατάει πουθενά ο άνθρωπο. Έτσι, ή σου λέει την αλήθεια Και αυτό το οποίο πιστεύει Δεν υπάρχει Μέση οδό. Ποιο σύνταγμα ακριβώς κατά στρατηγής. Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λέει λοιπόν ένας άλλος τηλεκρατής εδώ Σου λέει και ότι όταν θα έρθει Τη βασιλεία του θα είναι δικαιολογημένος να καταστρατηγήσει το σύνταγμα Όταν σας λέω δηλαδή ε, δεν περιμέ, Εγώ προσωπικά δεν περιμένω ε, να, να πει διαφορετικά πράγματα Ο άνθρωπος που σε συνέντευξή του Στους σκούλιγκαν Τα έχουμε πει παλιά αυτά Πολύ παλιά Λιδωρούσε Την πατρίδα του Και για το πως κορόιδευε Και δεν υπηρέτησε, και υπηρέτησε Επειδή είχε βίσματο τον Τσοχαντζόπουλο Εκεί που ήθελε και πως τους δούλευε όλους αυτά τα έλεγε ο ίδιος και τα έλεγε σε νεολέως τους σκούλιγκανς που του παίρνανε λοιπόν αύριο λοιπόν που θα είναι κυβερνήτης και θα καταστρατηγήσει το, σύ... το Σύνταγμα θα δικαιολογείται απόλυτα λόγω συνθήκων έτσι δεν είναι ανάχωμα ε ανάχωμα λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου να φύγουμε από το ανάχωμα το δημοκρατικό καθεστώς το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή Παρακαλώ, έλα, πες μου Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. καλύτα Όλοι καθόταν, γιατί ο Τσίπρας μόνο όλοι καθόταν και το βλέπαν Καλά, εντάξει. Ναι, ψάξε το ρασί να βρει. Έγινε. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα, να είσαι καλά. Δηλαδή, ψάξε να βρει το ρασί σε αυτού. Διάφορα. Λοιπόν, κοίταξε να δει κάτι τώρα. Το δημοκρατικό καθεστώ το οποίο ζούμε θα ορίζει με πόσα θα ζει αν χρωστά σε τράπεζα. <κοίτα> Κατάλαβε. Θα οριστεί, κοίταξε μεγάλη, εδώ μιλάμε τώρα για κανονικό Νταχάου. Δηλαδή, ούτε, νταχ, ούτε στον Νταχάου δεν του κάναν έτσι. Θα ορίσει λοιπόν η δημοκρατία μας Μία ανεξάρτητη αρχή Η οποία θα την ορίζει η κυβέρνηση και, την, και η τράπεζα της Ελλάδος Και θα φτιάχνει μια λίστα με τα έξοδα Που επιτρέπεται να κάνει Μία οικογένεια η οποία έχει δάνειο Μάλλον αυτά τα ακούς Ή νομίζεις ότι βλέπεις αυτή τη στιγμή Έργο επιστημονικής φαντασίας Και λε, έλα μωρέ δεν γίνονται αυτά Το όνομα της αρχής είναι Κυβερνητικό Συμβούλιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους κατάλαβες μια ψηλή αρχή είναι ότι για την τετραμελή οικογένεια ας πούμε ορίζουν ε, επιβίωση το μήνα γύρω στα 1000 ευρώ ακόμη δεν έχουν καταλήξει καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε εδώ πέρα αυτή η δημοκρατία με συγχωρείτε στην οποία ζούμε μέσω της κυβερνήσεω τη και της τραπέζης της Ελλάδος Έφτιαξε κυβερνητικό συμβούλιο διαχείριση ιδιωτικού χρέους για να σου λέει αν χρωστάς την τράπεζα με πόσα θα ζει το μήνα, τι θα τρως πως θα ντύνεσαι, αν θα πλένεσαι, αν θα έχει αν αν αν αν αν, αν θα πάρει πάνε για το παιδί σου, αν αν αν. Ορίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι. Πάρα πολύ καλή παρατήρηση του φίλου του τηλεκοράτη Δεν υπάρχει κυβερνητικό συμβούλιο διαχείρισης δημοσίου χρέους Υπάρχει μόνο ιδιωτικού χρέους Αυτό δεν ανησυχεί κανέναν Βέβαια αυτοί βγαίνουν καθημερινά και τα λένε Σου λένε τι θα γίνει αύριο Σου λένε τι σου ετοιμάζουν σου Τα βλέπεις τι σου φτιάξανε Μες στον οριμαγδό όμως Μες στον οριμαγδό Δεν παίρνεις χαμπάρι τίποτε μεγάλε Το μόνο που μας ενδιαφέρει Ο ηχολήπτης μας την έκανε πάλι Καλά έκανε Το μόνο που σε ενδιαφέρει Είναι το βυζόμπουτο της Ελληνίτσας Το ούρλιαγμα Του καθαρματακίου Το οποίο τρώει με χρυσά κουτάλια Ή πάντων Κι αφού τα πάρεις χαμπάρι Πιστεύεις ότι σε σένα δεν θα συμβούν ποτέ Μα ποτέ Καταλαβαίνεις τι σου φτιάχνουν ένα ακόμα κόλπο Κυβερνητικό Συμβούλιο Για τη διαχείριση Του ιδιωτικού χρέους Τι άλλο θέλεις Βέβαια το ότι Παρακαλώ ιδιωτικού χρέους ιδιωτικού χρέους ναι έχεις δίκιο σκέψου όμως τώρα ότι το χρέος εσύ ως ιδιώτης δεν χρωστάς μόνο στην τράπεζα Χρωστά και τις Μιχαλούς κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή χρωστάμε όλοι τις Μιχαλούς από τα πρόστιμα που μας έχει βάλει στο παρέα. Χρωστά και στην εφορία μεθαύριο αυτό θα το περάσουν και εκεί αν δηλαδή μιλάμε ότι έχει απομείνει μια πηγή εισοδήματο για κανέναν ταλέπορο, θα του ορίζουνε πώς θα ζει. Δεν, δεν, δεν, δεν, δεν, δεν, δεν, δε. Ρε, Παναστάτες διανοούμενοι ε, μεγαλοδημοσιογράφοι ερευνητές που διαλοίπετε, που διαλοίπετε. Να γιατί εάν υπήρχε αυτή τη στιγμή ενημέρωση, ορίστε. Είναι στους 58 μου λέει εδώ ένα φίλος, ναι είναι, είναι στους 58 oh. Αν υπήρχε ενημέρωση και αν υπήρχαν κόμματα και Μιας και μου βάλε στους 58 και όλες αυτές οι αιδίες, Θα πρέπει να χύσουν το δικό τους αίμα για να ενημερώσουν αυτή τη στιγμή το λαό Σοπια όποια παράταξη και να ανήκει Αλήθεια δηλαδή πιστεύεις ότι εσένα δεν θα σε ακουμπήσει τίποτε από όλα αυτά Περιστερά μου, τίποτε δεν θα σε ακουμπήσει Μακάρι να μην σε ακουμπήσει Δεν ευχόμεθα να σε ακουμπήσει τίποτε Ενδιαφέρθηκε λέει Πέρασε λέει με 151 ο Σαμαράς Τη διαχείριση και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας Με την ε, πόλη εκεί της Αδημιέ Πώς τη λένε Η οποία έπαψε να ανήκει στο κράτος Ψήφισαν ναι Οι πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ Θα μου πεις, που ψήφισαν όχι Τι κάνουν ε, Το συζητάνε το θέμα να το συζητήσουν 5-6 χρόνια ακόμα να δούνε πού θα πάει η κατάσταση ψήφισαν νέα επί της αρχής έτσι λοιπόν άνοιξε η πόρτα σε εταιρείες που θα παει η κατασταση ψηφισαν νεα επι ετσι λοιπον ανοιξε η πορτα σε εταιρειες που θα διαχειριζονται την ηλεκτρική ενέργεια την ελληνική ηλεκτρική ενέργεια και το ερώτημα είναι εσύ που χρωστάς αυτή τη στιγμή με συγχωρείς ε, στη ΔΕΗ ή θα χρωστάς μεθαύριο στον οποιοδήποτε θα την πάρει όπω λέγεται θα είναι ιδιωτικό το χρέος Καταλαβαίνει, δηλαδή Πάρτε τα όλα, απλά εμείς βολεύουμε τους κυφίνε μας και εκτελούμε εντολές να φτιάχνουμε συμβούλια, πώς τα λένε, ιδιωτικού χρέους. Επανέρχομαι θα λοιπόν σε αυτό το οποίο λέγαμε πριν 10, 15, 20 μέρες. Εδώ μιλάμε για κυβέρνηση επιβολής προστήμων και φόρων. Αυτή είναι η κυβέρνηση και αυτή θα συνεχίσει να είναι. Μην έχετε καμία αυταπάτη. Για να είναι όλα ιδιωτικό χρεός <Φελίδι> Για να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε Μπορείς να παρακαλώ <Φελίδι> ναι, Να είστε καλά Λοιπόν Έχεις λοιπόν από τη μία Τα κόμματα τα οποία κάνουν Τουμπεκί ψιλοκομένο Ψιλοκομένοι Τουμπεκί Γιατί πρέπει να μαζέψουν ψήφους Έτσι και να βγουν τώρα στην Ευρωβουλή Μεθαύριο να βγάλουν ε, Να πάρουν κυβέρνηση Έχεις λοιπόν και την ενημέρωση Η οποία δεν σε τρελαίνει Κάνει τη δουλειά της πληρωμένη Η είδηση η οποία δεν παίχτηκε πουθενά Πουθενά δεν παίχτηκε Και αν πέχτηκε δηλαδή πέρασε στα πολύ ψηλά Είναι η εξής Στην Κίμη κάτω στην έβγα, 60χρονο τεχνικός του ΟΤΕ Μην αντέχοντας να ζήσει χωρίς σύνταξη που δικεούνταν έβαλε φωτιά στον εαυτό του και μπήκε φλεγόμενο στο κτίριο του ΟΤΕ το καταλαβαίνεις τον έβγαλαν απανθρακωμένο ενώ η διοίκηση του ΟΤΕ η Deutsche Telekom δηλαδή μιλάμε για την Deutsche Telekom δεν μιλάμε για τίποτα ελληνικό εδώ μίλησε μόνο για τις ζημιές που προκλήθηκαν και φυσικά θα τον βγάλουν τρελό κατάλαβες του ανθρώπου του στερήσαν τη σύνταξη που εδίκε έβαλε φωτιά στον εαυτό του μπουκαρε μέσα λοιπόν και η Deutsche Telekom μέτρησε τις ζημιές πάθαν τα γραφεία της και οι κορνίζες που είχε στον τοίχο δεν είπε τίποτα για τον άνθρωπο το βγάλουν τρελό γιατί ο άνθρωπος είχε βγει στη σύνταξη και αργούσε να του καταβληθεί. Δεν είχε να ζήσει. Αν, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, σύμφωνα με τους κατοίκου της Κίμης. Αυτός λοιπόν δεν ήταν άνεργος. Προσεξέ με τώρα, καλοβολεμένο μου. Δεν ήταν άνεργος. Είχε μια σίγουρη δουλειά ο άνθρωπο σαν στον ΟΤΕ. Καταλαβαίνει που, που, που, που του φτάσαν τους ανθρώπους. Κύριε Έφορε της ε, εφορίας ηρακλειου Κρήτης, που διαμαρτύρεσε αυτή τη στιγμή ότι μπουκάρει ο κόσμος με τα όπλα στην Κρήτη στην εφορία Και σκιάζεσαι και ζητάς να πούμε επίδομα σκιαξήματος Καταλαβαίνεις που τον, φτάξαν το, που τον φτάσαν τον κόσμο Μπουκάρε ο άνθρωπος, μπουκάραν και στην Κρήτη με τα όπλα μες στην εφορία Σε άλλες περιοχές δεν έχουν όπλα και μπορεί να μπουκάρουν με τίποτα τσεχούρια, με τίποτα δρεπάνια Δηλαδή τι να κάνει ο άνθρωπος όταν έχει ορίστε. Δεν περιμένω να δω τίποτα διαφορετικό, φίλε μου, από, αυτά, από τη στιγμή που τα διαχειρίζεται, τα διαχειρίζεται αυτά πια η Deutsche Telekom. Διότι, πολύ σωστά παρατηρήσει ότι ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να πάρει τη σύνταξή του. Όμως τη σύνταξή του πια δεν την παίρνει μέσω αυτή τη της οδού η οποία υπήρχε ε, που το παίρνανε ω Τη διαχειρίζεται η Deutsche Telekom τώρα και αποφασίζει. Τα ίδια θα πάθετε και στη ΔΕΗ, τα ίδια θα πάθετε και αλλού και μετά. Τι θα γίνει, θα μπουκάρετε αυτοπυρπολούμενοι μέσα Για το λέω αυτή τη στιγμή δεν σα νοιάζει τίποτε Να εδώ ο συνάδελφός σας Αυτοπυρπολήθηκε ο άνθρωπο Γιατί η Deutsche Telekom Δεν του έδινε, είχε προβλήματα Και δεν του έδινε τη σύνταξη να ζήσει Του λέγε αύριο και μεθαύριο Και παραμεθαύριο και, και έτσι κι αλλιώς Και αλλιώς αλλιώτικα πασαλιμανιώτικα Δεν ήταν ένας από αυτού οι οποίοι δεν είχαν στον ηλιομύρα, Έχασε τη δουλειά του, είναι ένα χρόνο άνεργος Ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα μισθό Και σάλταρο άνθρωπο. άνθρωπος Όπως σάλταραν και οι άλλοι που μπήκαν στην εφορία Στην Κρήτη με τα όπλα Κύριε έφορε της Κρήτης λοιπόν της εφορίας εκεί πέρα Τι θα κάνει ο, ο, ο άνθρωπος που είναι σε απόγνωση Όταν τον καλείς εσύ Και του λες Σου δημεύω, σου βγάζω σε πληστηριασμό το σπίτι Η απόγνωση Φέρνει πολλά πράγματα Ορίστε παρακαλώ. Α για την μπογιά ναι κατάλαβα ναι, ναι. Να σε καλά Δυστυχώ φίλε μου είναι έτσι όπως το λες Έπεσε ο ναύτη από το άλμπρο Και ο καπετάνιος ρώτησε Πως το έπεσε και αν λείπει η μπογιά Δεν ξέρω αν είναι ναυτικός ναυτικό αν είναι η πραγματική μπογιά Λοιπόν το θέμα λοιπόν είναι Κυρία μου και κυρία μου Ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια λέλαπα Μια λέλαπα Την οποία δυστυχώ στηρίζουν δεν θα τους έλεγα συνανθρώπους Δεν τους πρέπει ο όρος Στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες Όπως και να τους πεις Δεν είναι πια θέμα χαζομάρας Δεν είναι πια θέμα χαζομάρας Το να κάθεσαι να τους ακούς Να τους ακούς ώρες ατελείωτες Και σε αυτά, να μην, σε αυτά να μην δίνει σημασία κανένας Έπρεπε να ορίονται σήμερα Κόμματα Παρατάξεις Κομματίδια Ενημέρωση Όλα έπρεπε να ορίονται Γι' αυτά Καταρχά για το δούλεμα Του Ζούπερμαν Ας 440.000 θέσει, θέσεις Γέλασε και ο κάθε επικραμένος Αλλά για το αυτό Για το συμβούλιο Πως το λέμε πως το είπαμε Συμβούλιο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους Για τον άνθρωπο που αυτοπυρπολούμενος μπήκε Μέσα Στο το ότε στην κίνη. Και όμως; Εδώ δεν έχουμε σιγή, ιχθύος. Θα ρισέ παρακαλώ. να Κα, ε, καλά λέει εδώ ένας φίλος Οι καλοί άνθρωποι θα τελειώσουν Γιατί και αυτός καλός άνθρωπος ήταν Και μπήκε Σάββατο μέσα Που ήξερε ότι δεν έχει κόσμο Οι καλοί άνθρωποι θα τελειώσουν Καταλαβαίνετε τώρα Μην πάει το μυαλό σας μόνο στο επίδομα Επικινδυνότητας και στιαξίματος Κοιτάξτε και λίγο δίπλα σας Λοιπόν ε, Κυρία μου και κυρία μου Όπως λέγαμε χθες Μιλώντας για το πλεόνασμα στην Ελλάδα αυτό που σου παρουσιάζουν οι Σαμαροβενιζελο παρέες Δεν είναι απλά εικονικά εικονικό Είναι ούτε μάτρεξ είναι... Σύμφωνα λοιπόν με ένα πρώην μέλος της οικονομισιών Η Ελλάδα δεν πλήρωσε τις τελευταίες εβδομάδε του 2013 τι οφειλές τη. Γι' αυτό φαίνεται ότι έχει πλεόνασμα. Κατάλαβες το τραβήξαν λίγο παραπίσω Και μέχρι αύριο όπως είπαμε σκιάζουν τον κόσμο Ελάτε πληρώστε γιατί αλλιώς θα σας σκίσουμε για να μαζέψουνε 500 ξέρω εγώ, εκατομμύρια πόσα θέλουν να μαζέψουν να τα παρουσιάσουν να τα παρουσιάσουνε ως πλεώνασμα. Και μην ξεχνάς ό,τι λέγαμε εδώ και πολύ καιρό. Ο μοναδικός, ένας μάλλον από τους λίγους ανθρώπους που λέει αλήθεια στην Ελλάδα είναι ο Γιουργάκης ο Βαβαντρέο. Όπως τα ακούς. Μας είπε λοιπόν ότι 505, πρόσεξε, ούτε 4 ούτε 6, 505. Άνθρωποι στην Ελλάδα κατέχουν το 1 τρίτο του ΑΕΠ την ώρα που το, γύρω στα 3 εκατομμύρια Έλληνες δεν είναι απλώς φτωχοί, στενάζουν. Επίσης, να ενημερώσουμε και τους φίλους τους δημόσιου υπάλληλους ότι μην περιμένετε τα εφάπαξ που είχατε συνηθίσει. Ξεκίνησε ε, το πρώτο κούρεμα και βάζει φάπαξ με μέσο όρο 24.000 ευρώ Οπότε μην κάνετε όνειρα τρελά Μην κάνετε όνειρα τρελά Και θα τελειώσουμε Πριν ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι Με μια είδηση η οποία μας έρχεται από το Ιράν Από το Ιράν, τη μακρινή Περσία Οι μαθητές ενός σχολείου Κορόιδευαν έναν συμμαθητή τους Επειδή έχασε τα μαλλιά του Λόγω μια σπάνια ασθένεια. Λοιπόν, τότε ο δάσκαλος ο δάσκαλος δεν φώναξε τους συναδέλφους του να κάνουν απεργία ξύρισε το κεφάλι του έτσι λοιπόν βλέποντας το παράδειγμα του οι μαθητές του, αυτοί που κοροϊδεύαν, το συμμαθητή τους όχι μόνο σταμάτησαν να τον κοροϊδεύουν, αλλά ξύρισαν για συμπαράσταση και αυτοί το κεφάλι τους για να μην νιώθει διαφορετικός ο συμμαθητής τους Αυτά στο μακρινό Ιράν Στο κοντινό Αρτανιστάν η δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Είναι απέναντι σε έναν εφτάχρονο Αφιερωμένο ένα τραγουδάκι, ακούστε το. Shabbat! Σε μια χαρά βγει Να ζω στην αληθία ου, ου, ου, ου, ου, Και με στη δυσυχία Ότι κι αν είχα Σ' την μαζί Σα ευχαριστώ Παραπών πικρό και λέω δεν πειράζει ο Ορδάνης Τσομίδης, ανεπανάληπτη εκτέλεση <laughs> Θύμισε και σε κάποιους φίλους ε, Ωραία πράγματα Να είστε καλά, αυτή είναι η μουσική εξάλλου <laughs> Κυρίες μου και κύριοι Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Στους 101,5 θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου mm. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, Υπομονή σας, για την ακρόαση Let's... Σας ευχαριστούμε Πολύ για τις πραγματικά πολύ εύστοχε σα. Να είσαστε όλοι καλά πάντοτε. To... για και χαρά σα. più E FM Stereo